Και κύριοι, υπάρχει αισιοδοξία. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ και, και ειλικρινά. Και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σα ανακοινώσω ότι η νόσος, η πανδημία, είναι ακόμα εδώ. Μπράβο! Ε, αφού το βλέπει αισιόδοξα ο αρμόδιο υπουργό, ο Υγεία είναι ο Βασίλη Κικίλια. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με τα αισιόδοξα νέα ότι η πανδημία και η νόσος είναι ακόμα εδώ. Θετικέ διαπιστώσει πάντα από έναν άνθρωπο που είναι πάνω από το πρόβλημα και το διαχειρίζεται άριστα μαζί με όλους τους αρίστους ένας άλλος πρωταγωνιστής των ημερών είναι ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης Υπουργό Εργασίας η λέξη παίρνει πολλά εισαγωγικά και χρωματισμούς στη φωνή Ο κύριο Χαζινάκέ έδωσε μια διαδικτυακή συνέντευξη και μια σήμερα το πρωί τη Οπότε θα έχουμε αρκετό Χατζηδάκη. Πρέπει να το ακούσουν οι εργαζόμενοι αυτοί που βγήκαν χθε στο δρόμο, αυτοί που ήταν μαζί με αυτού που βγήκαν χθε στο δρόμο που είναι περισσότεροι, αλλά δεν μπορούσαν να βρίσκονται στι πόλει όπου έγινε οι διαδηλώσει και όλοι οι υπόλοιποι που δεν νοιάζονται για τίποτα γιόλο πρέπει να ακούσουν ότι ο Χατζιτάκη, η κυβέρνηση, αυτό ο υπουργό εργασία μοιάζεται του εργαζόμενου. Να ξέρουν όλοι όσοι μα παρακολουθούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Νοιάζεται φυσικά και για τις επιχειρήσεις, αλλά από την άλλη πλευρά φυσικά νοιαζόμαστε και για τους εργαζόμενους. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε να υπάρχει κοινωνική συνοχή, Μπράβο. αλλά και από την άλλη ανάπτυξη που θα είναι προς όφελος και των εργαζομένων και των ανέργων. Μπράβο. Φυσικά νοιαζόμαστε και για τους εργαζόμενους Φυσικά νοιαζόμαστε και για τους εργαζόμενους Σε ευχαριστώ Παναγία Μα ο άνθρωπο το λέει με έναν ύφο και με έναν τρόπο, απορρεί και ο ίδιο και απορούμε όλοι. Υπάρχει κάποιο σε αυτόν τον τόπο που ισχυρίζεται ότι δεν νοιάζονται για του εργαζόμενου. Γιατί φέρνουν όλο αυτό το νομοσχέδιο, Προφανώ για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μόνο. Για τις ελιέ, για τα παιδιά και για κάποια άλλα που θα ακούσουμε στην πορεία. Γιατί σε κάθε συνέντευξη προσθέτει και ένα λόγο που φέρνει το νομοσχέδιο και το κάνει καλύτερο η αλήθεια. Ο κ. Κωστή Χατζηδάκη τα είπε έτσι. Θα ακούσουμε τώρα τι πραγματικά εννοούσε. Ε, να ξέρουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα ε, με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια. Άρα ο στόχος είναι ανάπτυξη ε, με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια. Δε χωρούν ούτε μικρόψυχες ότι παραθέσει ούτε μίζερε προσγήσει. Σε όσους επιμένουν σε αυτέ, ταιριάζει το. Χιλοκαλούμε μετευτελεί και φιλοσοφούμε άνεμο αλλαγία. Ταιριάζει το. Ότι ταιριάζει το αυτό που είπε ο άδονη ταιριάζει. Το λέει ο Κυριάκο Μιτσοτάκη, και αυτό ο Άριστο, πρώτον αρίσκοντα, ο Άριστο των αρίσκοντα και ο Άδωνη και αυτός άρωση Άριστο και άρρωστο συγκεκριμένο. Και βεβαίω ο Χατζιδάκι με τα κεραμίδια και του εργαζόμενου. Έχει πει μέχρι στιγμή ότι όλο αυτό γίνεται για να πηγαίνουν για ελιέ οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό το κάνει, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να πάνε για ελιέ και φέρνει νομοσχέδιο ολόκληρο, κοτζάμ νομοσχέδιο, για να πηγαίνουν για ελιέ. Τώρα προσέθεσε χτε άλλη μία αιτία, πάντα υπέρ των εργαζομένων, εδώ φοιτητών, νέων εργαζομένων, για να δείξει ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι πολύ καλό για τα δικαιώματα των εργατών. Εάν ένα φοιτητή θέλει να εξοικονομήσει χρόνο δουλεύοντας κάποιες μέρες το, το, το χρόνο περισσότερο για να πάει διακοπές μια εβδομάδα παραπάνω ως νέος άνθρωπος και να μην πάει τέσσερις, μέρες, τέσσερις εβδομάδες διακοπές αλλά να πάει πέντε. Ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα του πούμε όχι θα πρέπει να πας τέσσερις εβδομάδες είτε το θες είτε δεν το θες. Όλη αυτή η κομπλεξική που κατέβει χτες. Στην πορεία δεν καταλαβαίνουν, δεν κατανοούν, δεν συμπονούν το φοιτητή. Το δικαίωμά του να πάει πέντε εβδομάδε αντί για τέσσερι εβδομάδε. Ορίστε, το είπε ο άνθρωπο. Με αυτό το επιχείρημα θα τα πάει και στη Βουλή φαντάζομαι. Θέλει ο φοιτητή να κάνει πέντε εβδομάδε. Δεν είναι δικαίωμά του. Έξ εβδομάδε θα πω. 8. 12. Όσε θέλει ο φοιτητή. Γιατί να απαγορεύει ο Χαζιδάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι διαδηλωτέ χθε το δικαίωμα του φοιτητή και το φοιτητή να κάτσει όσο θέλει. Θέλει να κάθεται και να πληρώνετε. Αυτό το νομοσχέδιο, φέρνει αυτό δεύτερο επιχείρημα σήμερα το πρωί που βγήκε στο Sky ναι νομίζω ναι εκεί βγήκε και είπε για τις Παρασκευές εσείς τι μέρα έχουμε σήμερα Παρασκευή δουλεύεις Χρήστο, δουλεύω κι εγώ, όχι πες ότι θέλουμε να κάτσουμε, να μην δουλέψουμε Παρασκευή ποιος είναι ο Χατζηδάκης και ποιος ο ΣΥΡΙΖΑ και οι διαδηλωτέ που θα απαγορεύσουν και αυτό. άλλοι Κατεύθυνση, η άλλη δυνατότητα για mm. τον εργαζόμενο είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε και αυτό mm. που έχουν υπογράψει εδώ οι πάλι τι είναι αυτό Ολοκληρών Τι είναι στιγμή, αυτό, ναι. είναι η δυνατότητα που έχει ο εργαζόμενος Αν το θέλει, αν υπογράψουν τα συνδικάτα του Αν το θέλει ο ίδιος να, να μπορέσει ε, ε, να έχει παραπάνω χρόνο στη διάθε, διάθεσή του Δηλαδή για λόγου που σχετίζονται με την οικογένειά του Με τον προγραμματισμό του, mm. με το ότι θέλει να βλέπει τα παιδιά του Με τη συμφιλίωση της προσωπικής, ναι. με την επαγγελματική του ζωή Ένας εργαζόμενος μπορεί να θέλει Να πάρει παραπάνω άδεια και γι' αυτό ναι, το, το λόγο να δουλέψει κάποιε μέρε του χρόνου περισσότερο. Ναι. Ή μπορεί να θέλει να κάθεται τι Παρασκευέ για να, για να βλέπει τα παιδιά ναι. του, α πούμε, αυτό περισσότερο. Θα και ρωτώ με, ποιο είμαι ναι. εγώ, ποιο είμαι ναι. εγώ, ποιοι είστε εσεί, ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. που θα πούμε σε αυτόν τον εργαζόμενο, Όχι, θα δουλεύει ακατέβατα πέντε μέρε την εβδομάδα και δεν μα ενδιαφέρουν ούτε οι επιλογέ σου, κύριε, ούτε κύριε η βούλησή σου, ούτε τα παιδιά ναι. σου, ούτε τίποτε. Σωστό. Πολύ σωστό, ε, έχει off η κονσόλα. Κλείνουμε, παρασκευή. Δεν είναι. Δεν θέλουμε να είμαστε εδώ. Δίκωμά μα. Δεν είναι το λέω τζάκι. Μα προστατεύει ο υπουργό. Ο οποίο νοιάζεται του εργαζόμενου. Το είπε, ακούσατε. Θέλει να συμφιλειοθεί ο προσωπικό χρόνο με τον επαγγελματικό χρόνο. Γι' αυτό φαίνεται το τον όμοσχέδιο. Θα λέει στον εργοδότη αφεντικό ότι είναι η διοπτρητική επιχείρηση, δεν θα έρθω αυτή την παρασκευή. Θα δουλέψω Δευτέρα τρίτε, 5η. Παρασκευή δεν έρχομαι, με τίποτα. Θα κάθομε τρίμερο. Μετά μπορεί να το κάνει και τετραήμερο από πέμπτη και μετά δεν έρχομαι θα δουλεύω συνεχόμενο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη υπάρχουν λύσεις στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα για άλλο λόγο είχε υποθεί αυτό αλλά νομίζω εδώ κολλάει τέλεια και επειδή όλο αυτό είναι του γιατρού ε, κανονικά του γιατρού πρέπει να πάρουμε και το σωστό φάρμακο Σα λέω ευθέω, για να μην έχετε πρόβλημα με την καρδιά από 20 χρόνια και πάνω. Δείτε διαδόσει στην καρδιά σα να γίνει ατσάλινη. Να μην έχει το παραμικρό. Τι είπε ο γιατρό για την καρδιά μου, Τσέκα που έκανα. Πώ το πε. Μου είπε ο γιατρό για έκανα. Πώ το πε. πρόσφατα, ότι η καρδιά σου μου λένε καρδιά αθλητού. Κardiologό, αποστοστύχο στο ιατρικό κέντρο ήταν άνθρωπο, μαζί με τον γιατρό μου, τον φίλο μου, τον Αρκουμάνη. Ήρθαν εκεί και μου λέει η καρδιά σου να αθλητού, του λέω παίρνω το ευκάρδιο. Μου λέει σ Παίρνω το ευκάρδιο, μου λες στείλε μου πέντε Πάρ' να μη σταχρωστάω Του έστειλα πέντε Δηλαδή είναι απίστευτο Του έστειλα πέντε ο ίδιος μου Πριν μια εβδομάδα γίνε αυτό Γιατί έπαθα πλάκα Δηλαδή υπάρχει γιατρός Εδώ λέει στο ιατρικό κέντρο, δεν ξέρω αν εννοεί κάποιο ιατρικό κέντρο ή το ιατρικό κέντρο, ο οποίο καρδιολόγο του, كان εξετάσει, είδε πολύ καλά την καρδιά του βελόπουλου, όντω και να είναι έτσι, καμία αντίρρηση, γιατί προσφέρει στη σάτυρα, ε, και του είπε, στείλνω μου πέντε ευκάρδια, καινούριο φάρμακο, by the way, το ευκάρδιο, δεν έχουμε ακούσει σχετική διαφήμιση, το οποίο όμω κάνει την καρδιά σαν καρδιά αθλητή και το ζήτησε ο γιατρό. Ο κανονικό γιατρό ζήτησε από το Βελόπουλο. Υπάρχει κάποιο γιατρό σε αυτόν τον τόπο που ζήτησε από το επιστήμονα με σπουδέ, χρόνια, ειδικεύσει και, και, και. και ζητάει από το Βελόπουλο να του στείλει πέντε. Τα στείλει τα πέντε, κανονικά έτσι έπρεπε πέντε να του στείλει και πήγανε τα ευκάρδια φαντάζομαι και τώρα θα είναι καλά και ο γιατρό. Αυτά για τα φάρμακα και όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπουργό Υγεία σε αυτόν τον τόπο είναι ο σοβαρό όπω δήλωσε χτες, το ακούσαμε. Ο ίδιο δήλωσε για τον εαυτό του ότι είναι σοβαρό, Βασίλη Κικίλια. Η πανσπερμία δηλώσεων, ειδικά ε, αναρμοδίων, δεν βοήθησε mm -hmm. στη σωστή ε, ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε, Υπουργέ, δεν βγαίνει κάτι και λίγο να μιλήσει, να εξηγήσει κλπ, κλπ. Δεν θεωρώ ότι ο ρόλο ενό Υπουργού Υγεία εν μέσω πανδημία είναι αυτό. Ο ρόλο ενό Υπουργού Υγεία εν μέσω πανδημία να μπορέσει να οδηγήσει την κατάσταση σε ισορροπία προ τη δημοσία υγεία εν μέσω πανδημία, με μικροπολιτικά. Και με κομματικά συμφέροντα. Αυτά, κύριε Τζούνιο και κύριε Κούντζα, με αφορούν, με ενδιαφέρουν. Α, πολύ σωστό και πολύ σοβαρός ότι τα μικροπολιτικά συμφέροντα, κίνητρα, κριτήρια αυτά τον αφορούν, τον ενδιαφέρουν και με αυτό το μπούσουλα οδηγάει τα θέματα της υγεία. Κανονική, ωραία δήλωση, την κάνουμε δεκτή. Περνάει τον πάγκο η συγκεκριμένη δήλωση, γιατί λέει αλήθειε. Είναι ο Βασίλη ο σοβαρός, ο οποίος χρησιμοποιεί πολύ το πρώτο ενικό, Δηλαδή, τα νοσοκομεία μου, το είχε πει παλιά και χτες, προχθές στην ενημέρωση, μίλησε για τον στρατό του. Σας είπα ότι αυτοί είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτας. Εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. Εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. Ο, ο στρατός μου, μου, κύριε Κούτρα, Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν σταμάτησαν ποτέ και με γιορτές και παντού να παλεύουν, να νοσηλεύουν, να ενημερώνουν συγγενείς, να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπινές δυνατόν για να σωθούν ανθρώπινες και να εμβολιάζουν, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. Ο στρατός μου κύριε Κούτρα. Στα νοσοκομεία μου. Ούτε μικρόψυχες αντιπαραθέσεις, ούτε μίζερες προσεγγίσεις. Σε όσους επιμένουν σε αυτές, ταιριάζει το... Απέναντί μου κάθεσαι σαν μεραμμένο πράσο και τα γυρίσω να σε δω μου να ξεράσω. Και αυτό τεριάζει η αλήθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό το πείμα, ε, όταν ακούει κανείς το Αγγική να μιλάει για τα νοσοκομεία του να νοσοκομεία του όχι ένα και δύο πολλά νοσοκομεία και ο στρατός του που είναι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία έτσι το αντιλαμβάνεται, έτσι αντιλαμβάνεται το ρόλο του έτσι βλέπει τον εαυτό του επικεφαλής όλης αυτής της τιτάνιας προσπάθειας για την υγεία του λαού έτσι τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά και έτσι μιλάει και τολμάει και χρησιμοποιεί το μου δίπλα από νοσοκομεία και από εργαζόμενους μαχητές καθημερινούς σχεδόν ήρωε στα νοσοκομεία αυτός είναι ο νούμερο ένα στην δημόσια υγεία αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την ιεραρχία και τα, τις δομές του κράτους μας τι σύστημα έχουμε όλοι το γνωρίζουμε σε όλο τον πλανήτη σχεδόν καπιταλισμός, ελεύθερη αγορά να το πούμε έτσι ελεύθερη αγορά ευτυχώς, ευτυχώς που έχουμε ελεύθερη αγορά Είπα ότι ο Βάιντεν είναι ένα λοιπόν. πλαίσιο πάμε, ότι πάμε, πρέπει πάμε. να το κάνουμε με τρόπο Λάχι, εγώ, και αυτό λέει πάμε, η λέει. Biden, που να μην βρεθούμε αύριο χωρί εταιρεία που θα φτιάχνει εμβόλιο. Και είτε ο Biden να γίνει σε χρονικό πλαίσιο, υπό όρου, με κάποιο τρόπο. Δεν α το βλέπει ο Τσίπρα, Γιούρια Πάρτε. Θέλει αυτό, θα το χέρω. Το Ο Πάρτε είναι στην στη κομμουνιστική λογική. Σε... Ε, δεν έχουμε κομμουνισμό στον πλανήτη, ευτυχώ, κύριε Σκουρία. Έχουμε ελεύθερη αγορά εδώ Σε ευχαριστώ, Παναγείο. Ε, δεν έχουμε κομμουνισμό το πλανήτη και ευτυχώς κυρίες έχουμε. ελεύθερη αγοράς Δε χωρούν ούτε μικρόψυχες αντιπαραθέσεις, ούτε μίζερες προσεγγίσεις. Σε όσους επιμένουν σε αυτές, ταιριάζει το... Πώς τους γάμιζες έτσι με τα γάμιζες όλα! Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου! Μαλάκα! Τα σκαμπό του κυρίως. Έχουμε ελεύθερη αγορά, δόξα τω θεό. δεν έχουμε κομμουνισμό, το λέει εδώ ο Άδωνης. Με αφορμή το θέμα που έχει από προχθέ ξαναξεκινήσει να συζητιέται με τι πατέντε, τι μεγάλε εταιρείε που είπε και ο Biden με αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Κάποια στιγμή να τι πάρουμε όλοι, όταν πια δεν θα υπάρχει λόγο να υπάρχουν αυτέ οι πατέντε κτλ. Καιτλ. Και έτσι έχουν κρυφτεί πίσω από αυτή τη δήλωση και άλλοι πολλοί που προσπαθούν να πούν ότι να υπάρχει σωτηρία για τη δημόσια υγεία, μπορεί να γίνει κάτι καλό σε αυτό το σύστημα, εκφράζουν ευχέ και σαν, το, ε, σαν τη Μίγα στο πίσω μέρος του κάρου νομίζω ότι η σκόνη που σηκώνεται είναι από τη μήγα παρακολουθεί και αυτή η έρμη στο δημόσιο διάλογο αυτά συζητιώνται για να ταΐζετε και το πλήθος από κάτω με ψευδεστήσεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο και διεκδικούν και ρόλους και λένε στο δημόσιο λόγο τέτοιε βλακίες πάρα πολύ από διάφορες πλευρέ πια Και νιώθουν ικανοποιημένοι ότι αλλάζουν τα πράγματα. Τα πράγματα δεν αλλάζουν. Οι εταιρείε είναι εκεί για να κερδοφορούν και να πατάνε σε πτώματα και δεν θα σταματήσουν να το κάνουν αυτό, γιατί πάνω απ' όλα είναι το κέρδο. Είναι αριθμοί, όχι άνθρωποι, όχι ανάγκε των ανθρώπων με τίποτα. Όσο μεγάλο και αν είναι το θέμα, όπω τώρα τη πανδημία, απεδείχθηκε και αυτή η Ευρώπη πώ λειτουργήσε, πόσο άργησε στην αρχή μέχρι να κάνει τα παζάρια. Με τι εταιρείε, στην πορεία πώ εξελίχθηκε, ε, η μία εταιρεία κατηγόρησε την άλλη, κάποια υποχώρησε, ξαναβγήκε μετά μπροστά και πώ συνεχίζουν να παίζουν με την υγεία των εκατομμυρίων ανθρώπων από κάτω. Αυτό φαίνεται και αν δει κανεί συνολικά τον πλανήτη, τι γίνεται στην Ινδία, τι γίνεται σε άλλε χώρε που δεν έχουν τη χαρά να είναι αναπτυγμένε όπω εμεί. Ανήκουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπω λέει ο Χατζηδάκη, επειδή ανήκουμε σε αυτήν, δεν υπάρχει περίπτωση ο τα λεφτά να κλονιστεί το χτάωρο. Τέλο το Οκτάωρο. Δηλαδή, μα καταργείτε το Οκτάωρο, κύριε Υπουργέ. Mm. Αυτοί που τα λένε ξεχνάνε ότι είμαστε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και να ήθελε μια κυβέρνηση να καταργήσει το Οκτάωρο, το Πενθήμερο, τις 40 ώρε εργασία εβδομάδα, mm -hmm. δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχει ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Όσοι τα λένε, ή είναι παντελώ άσχετοι, ή αυτό πιστεύω, το δεύτερο πιστεύω, mm -hmm. ή είναι ψεύτε χωρί κανένα χαλινάρι. Ε, άμα υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Τι συζητάμε τότε, κατοχυρώνεται Στα χαρτιά, κατοχυρώνεται Μα η Ευρώπη, στην Ευρώπη είναι Που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 30 χρόνια Από το 89 και μετά, μόλις έπεσε το τείχος Να ξηλώνονται ένα-ένα Τα φιλεργατικά μέτρα Τα δικαιώματα των εργαζομένων Που με πολύ κόπο, πολύ αίμα Δεκαετίες πριν είχαν. Χτιστεί. είχαν αρχίσει να χτίζονται και πάντα βέβαια με την απειλή του ανατολικού μπλοκ δίπλα που προχωρούσε πολύ γρήγορα σε αυτά τα θέματα και λειτουργούσε ως αντίβαρο και αναγκαζόντουσαν και από εδώ η Δύση να δίνει και αυτή κάποια ψίχουλα να πετάει κάποια ξεροκόματα στους εργαζόμενου για να δείχνει ότι και αυτή είναι τόσο καλή όσο οι άλλοι που το είχαν ω μοναδική αντίληψη. Επειδή λοιπόν έτσι λέει είμαστε στην Ευρώπη. Δεν θα καταργηθεί το Οχτάρο, μα το Οχτάρο δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Έχει γίνει λάστιχο. Οι ελαστικέ σχέσει εργασία, οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπάρχουν. Από εκεί έχουν ξεκινήσει και έρχεται σιγά σιγά και εδώ. Ο Οχτάρο δεν δουλεύει κανεί. Στη χάρτα μπορεί να υπάρχει ω κείμενο, σε ένα μουσείο. Αλλά από εκεί και πέρα οι νόμοι και οι διατάξει και οι μηχανισμοί υπάρχουν για να μην εφαρμόζονται δικαιώματα εργαζομένων. Και όπου εφαρμόζονται, ξυλώνονται σιγά σιγά όπως πάει να γίνει τώρα και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Οπότε η ερώτηση του Γιάννη Τζούνου θα ξαναγίνει και έρχεται η εξής απάντηση. Εμείς τι αλλάζουμε σε σχέση με τη μέχρι τώρα α, ισχύουσα νομοθεσία. Να. Θα δουλεύεις ακατέβατα πέντε μέρες την εβδομάδα και δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι επιλογές σου, Κύρι, ούτε η βούλησή σου, ούτε τα παιδιά ναι. σου, ούτε τίποτε. Σωστό. Τέλος το οκτάωρο. Δηλαδή μας καταργείτε το οκτάωρο, κύριε Υπουργέ. Συ Τέλο Τέλος το οκτάωρο. Δηλαδή μας καταργείτε το οκτάωρο, κύριε Υπουργέ. Φυθίως. Φυθίως. Φυθίως. Δε χωρούν ούτε μικρόψυχες αντιπαραθέσεις, ούτε μίζερες προσεγγίσεις. Σε όσους επιμένουν σε αυτές, ταιριάζει το... Ωραία που είναι η Λιβαδία, χωρίς καμιά αιτία. Ελληνοφρένιο, όπως κάθε μέρα... Από τα Παραπολιτικά 2, 11, 10, 80, 80, τηλέφωνο επικοινωνία. Μέσα είναι, σα περιμένει. Κοιτάει το τηλέφωνο, πώ και πώ να ανάψουν τα λαμπάκια του τηλεφώνου, ώστε μετά να ανάψουν τα και τα δικά του. RadioPapakiParaπολιτικά.gr Το mail του σταθμού αυτή την ώρα, δικό μα το παρακολουθούμε. Χρήστο Μυρίδη, χολήπτη του σταθμού, αυτή την ώρα εδώ, δικό μα πατάει τα κουμπιά. Με επιτυχία μέχρι στιγμή ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του ομίλου Ελνοφρένια Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube επίσης το Ελληνοφρένιο Official. Από κάτω έχει και chat να κάνετε και διαλόγους δηλαδή να αναπτύξετε σκέψεις και να αλλάξετε, αλλάξετε και ανταλλάξετε δεν αλλάζουν, να ανταλλάξετε απόψεις στα podcast και στο facebook επίση μας βρίσκεται. Πρώτο μέρο του λαού μας πάει στι πρώτες διευθμίσεις. Δημάσαι που σου έλεγα φίλε για θέσει εργασία για σκουντιχτή του Μητσοτάκι, να του πει ότι σταμάτα μαλλικίε λε. Να κοιτάει ρε φίλε όλο γύρω γύρω, λέει παντζάμπι κάνατε. Δηλαδή πού μου δεν υπάρχει για να το σκουντίξει εκείνη την ώρα. Τι σταμάτα τι μαλλικίε, ρε παιδί. Μα δεν δε υπάρχει γιατί και αυτό ο ένα που είναι δίπλα απολαμβάνει. Μήπω θε να δουλεύει τρει μέρε την εβδομάδα σκουντιτή. Φερε φίλε δεν το είχα έτσι, αλλά είναι μια θέση εργασία. Είμαστε, Αυτά έβλεπε Αυτά Πούπουραση και ξεσηκώθηκε. Και αυτό σημαίνει κάποιο να δουλέψει και δωρεάν. Το, αυτό, δηλαδή αυτή τη δουλειά, συγγνώμη, αυτό που λέει τώρα ο Θήμιο έχει δίκιο, να πληρώνουμε. Αυτή δουλειά δεν θα ήθελε να, να πληρώνει, να την κάνει. Να είσαι δίπλα στο Μητσοτάκι και να τον πληρώνει τον Πούπου και να δουλεύει, λε μαλλικίε. Μπληρώνεται mm, όμω, πληρώνεται. Είναι αυτή δουλειά που θε να πληρώνεται, δεν πληρώνεται αυτή η δουλειά. Να πληρώνε, φίλε, να πληρώνει για αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά αξίζει να πληρώνει. Να α, είσαι το. Α, ναι, έτσι, ναι. Να, αυτό λέω. Δηλαδή, αυτή τη δουλειά, αυτό λέει τώρα ο Θήμιο. Ότι νε, το εξελίσσουμε, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται ούτε να πληρώνε, ούτε τίποτα. Μπορεί να πληρώνει κιόλα. Και λέω πολύ σωστά, τα λέει ο Θήμιο. Αυτή η δουλειά που σου έλεγα να σκουτά στο μπιτζοτάκι του λε, τι μαλακίε λε. Α το μπάτζι τζάμπιγγ, α Αξίζει να πληρώνει να την κάνει. Πάντω, καταλήγουμε ότι η βλακία και ο Πούμπουρα. Είναι ατελείωτη. Η βλακεία και ο μπουμπορά είναι συνώνυμα, θα λέγαμε. Ναι, χρόνια πολλά, απόστολε. το λέει. Παρακαλώ, ναι, λέγεται, γεια σα. Τα χρόνια πολλά είναι αντιστρόφω ανάλογα με την παραμονή του Μητσοτάκη στην εξουσία. Ναι, ένα είναι αυτό, αλλά έχουμε και τον Μπούγκουρα που πρέπει να, να το δώσουμε και καμιά άλλη ιδέα. Γιατί εμείς οι μεγάλοι ζήσαμε κάποιε εποχέ που όταν πήγαινε για δουλειά, δεν σε ρωτάγανε αν θε δουλειά ή οτιδήποτε, σου λέγανε αν έχει καλή αδερφή. Ε, είναι μια λύση κι αυτή για να βρει δουλειά. Και τελικά τι είναι προτιμότερο, να και αν τα περιμένεις ουρανοκατέδα, τα λεφτά, αν θα σου έρθει προσφορά φορά για εργασία, οτιδήποτε ή αφού δεν κάνεις τίποτα που δεν κάνεις, να πηγαίνεις, να δουλεύεις κάπου και ας μην μπαίνεις μία και να βλέπεις τι μπορείς να κάνεις. Πάντως να καταλήξουμε ότι το βιντεάκι του Μπούμπουρα ήταν όσο πετυχημένο ήταν και οι φάρσες του. Έλα να Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημά σου με τι κανένα. <Πάσχα>, Πάσχα πέρασε, πρωτομαγιά πέρασε, εκεί εσύ. Έλα, εντάξει, βλάκα σου κάνω. Λοιπόν, άκουσε με έσει αλήθεια, συμπάσχολο, όλε τι σαρικέ εκπομπέ, δηλαδή τέτοιο τσίκο κυβέρνηση, τέτοια νούμερα. Ποιε είναι όλε τι σαρικέ εκπομπέ. Α πούμε παράδειγμα, θα σου χάρη εσεί, ο λαζόπουλο διάφοροι άλλοι. Δηλαδή τι να γράψετε, αυτέ τι έχουν ξεπεράσει, τι να πείτε. Τέτοια νούμερα δεν υπάρχουν. Δεν έχει, δεν έχει τίποτα. Εμεί δεν ριζώμαστε ατάκε του Φαντάσου, για να γεμίσουμε τα προγραμματά μα. Ακριβώ, εκεί αυτό ήθελα από το πήραν το ζώμα μου. Το να βάλω πίσω. Γλασσοκοπάνη. Όχι, μην το βάλει πίσω. Σωστό, μα παιδί μου, το πήρα. Είσαι μια πρόστιχη εσύ είσαι μια πρόσφυγη. Ελίγο. Λοιπόν, σε φιλόπορ. Σε φιλόπορ. Τέλο του οκτάωρο, Δηλαδή, μα καταργείτε το Οκτάωρο, κύριε Υπουργέ. Σύπα. Τα λέει ο Χατζηδάκη, τα λέει και ο Τζούνο εκεί που του κάνει την ερώτηση. Και βγήκε όλο αυτό το πολύ ωραίο. Χθε είχαμε απεργίε κάτω. Κατέβηκε και ο Αλέξη Τσίπρα. Λογικό, έκανε και δηλώσει. Οκ, okay, όλα αυτά, ναι. Και δίπλα του ήταν ο Τζουμάκα. Ο Τζουμάκα. Τον θυμόσαστε τον Τζουμάκα. Πολιτικά πεθαμένο ο Τζουμάκα τουλάχιστον 20 χρόνια. Και όμω αυτόν διάλεξε να είναι δίπλα. Το αύριο, ο νέο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να λέγονται κτλ. ήταν ο Τζουμάκα. Και θυμηθήκαμε μια παλιά δήλωση του Τζουμάκα, τότε που ήταν στο Πασόκ. Και στο Πασόκ τότε ο Γιώργος Παπαδρέο έχει την πολύ έτσι ωραία ιδέα να φέρει τον Ανδριανόπουλο, τον Ανδριανόπουλο και τον Στέφανο Μάνο. Από τη μία πλευρά έχει φέρει και δαμανάκι και ανδρουλάκι από την άλλη. Όλοι αυτοί συνεπήρχαν λοιπόν εκεί. Ε, ο Γιώργο Βλιάγκας τότε που έκανε σοβαρή δημοσιογραφία, είχε καλεσμένο τον Τζουμάκα και τον ρώτησε. Εγώ είπα να αναρτηθούν τρει φωτογραφίε ο του αίνηστου του μαρξ του και του ئەγγέλς και αυτό ισχύει και σήμερα όλα τα άλλα τα μια σκέπυλα Πάντω κύριε Τζουμάκα. Θέλετε, ο μαρξ με, το ένα... με το σημερινό πασόκ δεν έχει και μεγάλη κι έτσι μακά ο μαρξ με το σημερινό πασόκ δεν έχει κι μεγάλη σχέση ο του μάνου και του αδριανού άριστη σχέση ε, όχι γιατί πολύ ο μάνος και ο αδρίνο προστηθούν άριστη σχέση εκπροσωπούν τον καπιταλισμό και ο μαρξ και ο πολλά για τον καπιταλισμό γιατί ο μάνος και ο αδρίνο εκπροσωπούν τον καπιταλισμό και ο μαρξ και ο πολλά για τον καπιταλισμό Φαντάζομαι κάτι τέτοια, θα λέει θα συμβουλεύει τον Αλέξη Τσίπρα, αν κρίνω την πολιτική του κόμματος γενικότερα, ότι τι σχέση έχει ο Μάρξ και ο Έγγελς που θέλει να τα βάλει σε φωτογραφία στα κομματικά γραφεία με το Πασόκ του Ανδριανόπουλου και του Μάνου και είπε αυτό, ότι επειδή είχαν μιλήσει αυτοί για τον καπιταλισμό, ε, ο Μάρξ και ο Έγγελς επίσης είχαν μιλήσει για τον καπιταλισμό, άρα έχουν όλοι σχέση και μπορούν να μπουν κανονικά εγώ προτείνω και οι τέσσερι. Μάρκς Έγγελς, Ανδριανόπουλος, Μάνος και Τζουμάκα να μπουν όπου πρέπει στα γραφεία εκεί κανονικά ως φωτογραφίες, εφιέστατη πολιτική κίνηση, φρέσκια, φρέσκια. ψάχνεις κάπου να ακουμπήσεις ε, θα πατήσεις εκεί στο Στέφανο Τζουμάκα σίγουρα με αυτόν μπροστάρι να πάνε και να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο Λαό τώρα μέρο Ανέστηκα τ' αρχήντα, άμα Αναστήθηκε. Λέγε Μωρή, τι θε. Για σε ξυπνάδε, δεκαετία του 90. Αϊ, μου βλάκα. Λοιπόν. Τηλεφωνώ ah. εκ μέρου. Είμαι βασικά τουρισμό. Εργάζομαι στον τουρισμό. Γεια σου, τουρισμό. Τα φίλια μου στον υπέροχο τουρισμό. Μ' αρέσει. Λοιπόν, ενημέρωσε λίγο. Μάλλον πήρα να ακουστώ. Πήρα να πω ότι είμαστε απλήρωτοι από το Νοέμβριο. Είμαστε τελείω στο έλεο. Εντάξει. Είστε ε, απλήρωτοι. Ε, μισό λεπτάκι. Πώς... Καταρχά, μπορεί να αξίζετε να είστε απλήρωτη, Ένα αυτό. Δε τι ευκαιρίε. Που παρουσιάζονται με το να δουλεύει τσάμπα. Τα λέω, Πούμπουρα. Γιατί εκείνη η εταιρεία που θα πα και δουλεύει δωρεάν, όταν χρειαστεί άνθρωπο, ποιο θα επιλέξει πρώτο. Εσά να πει και σκίστηκε ή αυτό που θα βρει από την Αγγελία. Για σκεφτείτε το λίγο. Διευρύνεται ο κύκλο σου. Κάτι. Έχει νόου χάου. Θα σε προτιμήσουν σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιον. Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, μπορώ όμω να πω κάτι. Τα... Δεν θα συνεχίσουν να σε εκμεταλλεύονται για πάντα. Όχι. Επειδή του βολεύει. Επειδή, λοιπόν. βολεύει λοιπόν. Επειδή δεν θέλουμε πλέον να του βολεύει. Oh. Βαρεθήκαμε να του βολεύει. Ναι. Να σκεφτούν την πιθανότητα. Ότι δεν θα βγούμε καν για δουλειά. Και α μην του φέρνουν του τουρίστε στα παππάρια μα. Μωρεί οι τουρίστε φέρνουν λεφτά, τα λέει η βούλτεψη. Ο τουρίστα δεν είναι απλό τουρίστα. Ο τουρίστα είναι αυτό που φέρνει χρήματα στη χώρα. Οι Έλληνε τι κάνουν. Και λέει, τα λέει για Αυτή με το μαλί. Το μαλί το πως είναι. Το μπλε, το ηλεκτρικ, το. Όχι, αυτή είναι η παγόνη. Αψυχούλα μου. Η βούλτεψη δεν έχει αξιωθεί για τέτοιο μαλί. Καλά, τώρα θα σου λέω για τη κάτι, αλλά Κρύλοι. να σεβαστώ ότι έχω κοινωνίσει προχθέ. Α, Ακυνώσει όλα σα. Δεν είσαι καμιά Δεν είμαι καμιά κοινότητα, όχι πήγα, πήγα από μακριά όμω. Τέλο πάντων. Λοιπόν, μην κάνετε ζημιά στον τουρισμό θα σα πάρει και θα σα σηκώσει. Λοιπόν, εσένα αγαπάω, δεν ξέρω γιατί. Θα αρχίσει ο άδειο να, να κρεμάει τι κυλότερε του από τα σύρματα τη ΔΕΗ, να θα κρεμαστεί από εκεί Καλύπτε και να μην κρεμάσει γιατί θα ζηλέψουμε. Λοιπόν. Και θα παίζουμε σπεντόνα. Ωραίο βέβαια, για παιχνίδια χωρί σύνολο δεν είναι άσχημα πάλι χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ελπίζω περάσατε καλά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Λέγε. Βάλε πέδυλο και κάλτσα και έλεγα να δούμε τώρα και το, και το πόλεμο. Α. Χαλά. Μπορεί, μπορεί, μπορεί <συσια> να με. Τι πατάω για παιδί, Λοκάλτσα, για ρούκια το πόλεμο, τι είναι, το 3? Δεν πατά τίποτα, είσαι τουρίστα. Oh, oh yes, yes, I'm coming to see the rocket war. Oh, yes. Rocket, όχι, ρόκετ. Να κουμπίσω. The no, no. rocket, the rocket war. Σκέψου πόσο μεγάλε είναι οι ευθύνε του για του 10.000 νεκρού που φοβούνται ακόμα και αυτή τη δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη που ξέρουμε όλοι πόσο για τον κούρτο είναι. Μην μιλάτε έτσι. <συσια> γιατί? <συσια> έτσι, <συσια> ξέρω εγώ. Γιατί <συσια> ήταν Πάσχα. <συσια> Δεν με ενδιαφέρει. <συσια> <συσια> Εντάξει, ενημερώνω εντάξει. Ενημερώνω εντάξει. ότι πέρασε το Πάσχα Όχι, ο κουμάντος πως έλεγε για πριν, εγώ λέω για μετά Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα Εμείς ενημερώνουμε ότι πέρασε Ότι εντάξει. πέρασε, άντε γεια Γεια Πε ότι έχει μπιτσπαρ από στόλι μου στη Μίκονο. Μίκονο! Και σου έχουν μείνει από πέρυσι το καλοκαίρι 500 Μοέτ. Όχι Καΐρ, Μοέτ. Αχ. Δεν τον περνιόν. Δεν θα κοιτάξει να ξεσκαρτάρει. Ε, φέτο. Μοέτ, ντρέπομαι. Ντρέπομαι να ανοίξω Μοέτ. Τέλο πάντων. Απλά λέω το προϊόν μπορεί να είναι καλό, λέμε τώρα. Αλλά λέμε, άμα σου έχουν μείνει, πρέπει να ξεσκαρτάρει. Γιατί του πειράξε η λέξη. Αλλά ξέρουν την αγορά, δεν ξέρουν. Ωραία. Ωραία. Ωραία, να γύριξε στο κάρισμα τη Μοέτ. Εγώ λέω αυτού του τριαντάρτε που κάνουν το Αστρα Zeneca να πιούν και την Περσινή Μωέ, δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα. Θα του πάει Μαντέλη, το λιγότερο που θα του πάει. Πήγα πριν λίγο μέσα που είναι ο Αποστόλη στον άλλο χώρο και δεν χτυπούσε το τηλέφωνο. Κοιτούσε περίληπο το καντράν εκεί στο 2.11 10.80 880, σαν το σκυλί που κοιτάει το αφεντικό του όταν τρώει την πριζόλα και δεν του δίνει. Κάπω έτσι τον είδα έτσι φάνηκε στα μάτια μου στεναχωρημένος, βγάλουμε ένα τρίλεπτο δε χτυπούσε το τηλέφωνο προλαβαίνετε αν θέλετε ακόμα γιατί θα από τώρα και πέρα αρχίζουν οι παραγγελιές αφιερώσει όπως κάθε Παρασκευή έτσι κλείνουμε και όλες και την εβδομάδα και την εκπομπή σήμερα μας πάνε στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα, γεια σα. Πίνατ ή πίνα Έχει τάφ στο τέλος Όχι Είναι τι υπόσχεται Πίνα Αυτό λέμε αυτός κι αν είναι νέα διατροφικό πρόγραμμα Όχι. Υιοθέτησε το, την πίνα Την πίνα Υιοθέτησε την πίνα Ας πούμε... Γιατί Για πίνα Το οποίο... σκέψου το λέμε. για καλοκαίρι <laughs> είναι βολικό Έχεις γίνει σαν χλεμπότσα από την καραντίνα Α, Με... Αυτό Πέρασε και το Πάσκα Πέρασε και, και το, πέρα... το Πάσχα, Πήγε το τσουρέκι γόνα Ε Υιοθέτησε και εσύ την πίνα. Ξέρει ο Κοίταξε να είναι πίνα, μπορεί να είναι και πίνατ. Έτσι. Σου λέει, θα πα, θα δουλεύει και θα παίρνει πίνατ. Αλλά Ας, πέρα, πάλι προφητικό βγαίνω εγώ, χωρί να θέλω <συσκά> να βλογάω τα γένια μου, το μουστάκι αυτό το πει, ξέρει. Χωρί <συσκά> να, <συσκά> να <συσκά> θέλω να το βλογάω, εγώ δεν είχα πει στη φάρσα, ε, με είπε σε μένα πίνατ. Ωραία, φίλε, το, το, το είχα ξεχάσει εγώ αυτό. Κι εγώ τώρα <συσκά> το θυμάμαι. Βάλε μου την Παρασκευή. Θα στο βάλω. Ποια φάρσα ήταν, θυμάσαι. Όχι. Ούτε εγώ. Καλά θα πάει. Ne? I use Sky Television. Yes. Listen, I'm just funny up. I'm, I'm watching you live at the moment. But... Pardon? I cannot understand your preference. Well, Does anybody speak English? Eh, where are you calling from? Athens. Athens? Ke miladet ne pismet ne lini kie? Eh? I can't hear what? Where, where exactly? Phokionos negri? Why? I didn't hear Phokionos negri, postopate? Yes, Phokionos negri. Phokio, ah, ora. Ja pita moly opsiiri? I don't speak Greek. You know opsiiri? Εγώ what about it? But wait ναι, τι πάει να πει, θα σα δείξω. Γουαουα, ναι. Ελά, Ελλάδα εδώ. Ένα Εγγλέζο βγήκε στο τηλέφωνο, δεν καταλάβαινα. Ναι, είστε η τηλεόραση του Sky. Ναι, ποιον θέλετε. Δεν μιλάτε αγγλικά. Καλά, Όχι, γιατί και εδώ, όπω και στο δημόσιο, είναι άλλα τα κριτήρια για να πάρουμε θέση. Δηλαδή μιλάγαμε αγγλικά, αλλά είχαμε ροκολαράκι, ξέρω εγώ. Καταλάβατε. Το δεν... όνομά σας θέλει να μου δώσετε λίγο, σα παρακαλώ Δεν είμαι χριστιανός, δεν έχω παυθιστεί Εδώ το όνομά σας θα μου δώσετε λίγο Χρησιμοποιώ τον Τζέσικα, δεν είναι χριστιανικό όμω, το λέω ε, Πας καλά άνθρωπο μου Ναι, why? Δεν πάτε καλά, ας σου κάνω μια μήνυση να συχάσουμε Α! One crazy completely <laughs> Μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο Εγώ είμαι υπεύθυνος I have the responsibility completely nuts, nuts. Yeah, yeah crazy. Nuts, Με είπατε με ένα φιστίκι! <laughs> με είπατε φιστίκι! <laughs> Άκουσα nuts, κάτι για nuts είπατε Επλογές, κόμματα Με πρου -πρου κτόματα, Μ' Οδέλφια σταυρόνα κι όλη νύχτα τα καρολίμνα, στα ευράνα, έκλανα. Εδώ παπά εκεί, παπά παπάς, είναι ο παπάς? δεν το έχει εκμεταλλευτεί η Αποστολή. Mm. Έχει ο Νίκο Φέρμα από τη Χαρτορίχτρα. Σου τηλεφωνά από Λευκάδα. Να σε καλά. Γεια σου τολί. Yeah. Άρα είναι δύσκολο να πάει η αστυνομία και να μην του βρει μέσα στο σπίτι, καταλαβαίνουμε. Είναι ακατόρθωτο αυτό, όχι δύσκολο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έπεχε ποτέ σου τον παπά. Στην προκειμένη περίπτωση όμω θα μπορούσα να πω ότι είναι ευκολάκι. Εδώ είναι ο παπά. Yeah. Έτσι. Άμα yeah. yeah. βρει τον παπά κερδίζει. Άμα τον βρει κι Είστε έξω από τα σπίτια, μπορεί κάποιο να διαφύγει. <γελάτε, γιατί? laughs> να, να, να διαφύγει ούτε μία στο 3 εκατομμύριο δεν υπάρχει διαπέτωση. Εδώ ο παπά, πού είναι ο παπά, να ο παπά, πού είναι ο παπά, να ο παπά, βρες τον παπά. Ο Χρήστο Παπά λοιπόν είναι άφαντο για τι ελληνικέ αρχέ. Επισήμω τη στιγμή που μιλάμε είναι άφαντο. Αν πέρασε και τα κατάφερε και μα την έκανε και την έκανε και, και ξεγέλασε το σύστημα, να το πούμε έτσι, μπράβο, καλό Πάστα. Γεια σου, παπά, φυλάγιά, ρουφιχτά. Γεια σου, παπά. Χάσατε! Τώρα για την Παρασκευή θέλω αν μπορείς να κάνεις ένα χταρμά εκεί λίγο στα νερά με τον Μόρφο και τον αδερφό τον Κύπριο. Που κολλάνε όλα αυτά μαζί? Ε, Αυτό είναι. Απειδή δεν κολάνε, θα βγει τέλειο. Α, καινούργια οπτική, μ' αρέσει. Έγινε, γεια. Εδώ πέρα στο, Στη Μαγούλα είναι προς το Θρυάσιο. Από τα χαμηλά μέρη της Κερίνιας προς τα εδώ τα πιο ψηλά μέρη και Ακακίου. Κάνε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ο μεγάλος κορονοϊούς και ο πιστός του ο Βακύλους Προχτές τους έσπασε κι ένας αγωγός έτρεχαν νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι Να πίνετε, λέει κάθε πρωί Μετά από λίγη προσευχή Αγιασμό Καλά μαλάκα είσαι, το όνομά σου πως είναι Ο Ανδρέας, ο Τρικάς, ο Τρικούδι Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Olympus Marathon. Και ποιο νησί και ποια χώρα θα στείλει στην Eurovision. Τραγούδι, όχι για τον έρωτα τη <συσχε> Αυτοδίτη. Είμαστε ναι, από την Κύπρο, λέει. Να ερωτευτούμε τον δαίμονα, λέει. Μπορώ και... να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον ναι, σοβαρό. Είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου. Κλίκα μου και φω μου, το φίλι σου δόζου μου. Είσαι μπλάκας Είσαι κρύπτον γέι Υπουργεία τέρατα Χαμετήνα κέρατα Φέξε μου και γενίστρισα Ως της γη στα πέρατα Στα σκολεία γάμματα γράματα σπουδάματα Του Θεού τα πράγματα Βάλε και μια αφιέρωση τη Βαστήλη που στοίχημά μα επέρε την άλλη εβδομάδα. Αφιερωμένη σε αυτού που ονειρεύονται να κάψουν τη Βαστήλη. Άντε, φιλιά. Σε όσα σκοτεινά δωμάτια κι αν κοιλάγα. Έτρεχα κι αδουλιά βγαίνοντα από τη Σιράγκα. Και τις μάχες τι μάχε που περπάτησα. Ηστοιχημο σπαθιά που τα κράτα, ενια καλπατά μάγισα. Σπαν ένα ένα του κόσμου τα κολαστήρια. Κι Είναι τα τείχη τη βαστήλη μεγαθύρια hey. Είναι τα τείχη τη βαστήλη μεγαθύρια Στα τύχη των ελάχιστων πέφτουν εκατομμύρια. Πώ να φυκώσει αγάπη σε το που άγονο. Χτυπούν οι μπάτσει και ματώνει το τετράγωνο. Φουντώνει ο τζόγο και μυρίζει το γυραδικό. Στα χρόνια που οι άνθρωποι παλεύουν με το άδικο. Και με στο θώρακα κρύβω να κόρακα Προσέχει όλα τα αδερφιά μου, σπράβο κοιτάει τον κόλακα. Κι είναι τα τείχη, σου ζάκίμα τα πελώρια. Αυλώνα άλλη περνά στο κορυδάλλο και μόρια. Τι φυλάκια στα κάνει βάλει τι χένομε. Αν φτιάζω στο σκοτάδι και στο κόσμο έρνομε. Για να γουστάρουν η δική μου και αλλίλει και αυτοί που όνειρεύονται να κάψουν τη βασίλεια. Και θέλω να κάνεις και μια αφιέρωση. Ε, βασικά παραγγελιά του λέει αυτό νομίζω και πιστεύει στην ελληνία. Αυτό βάλεει αυτό με τα σκυλάκια που βάλουν μπαταρίες ή το άλλο που, <χω> που σε πήρε όλε με το παρτέρι και σε έβριζε με το τσιγάρο που είχε ένα παρτέρι και φλέγεται ένα παρτέρι σε μέχρι. Συνάμα κανένα από τα δύο για σε βλέπω. Λοιπόν, έγινε.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 Είναι να βάλω μπαταρίε και μετά να σα πάρω τηλέφωνο. Να σα κάνω και χαρέ όταν τα δείτε και τέτοια. Α, τι μπαταρίε? Αυτοκίνητου. Ε, για τα σκυλάκια, έτσι λέμε. Για, μάλι... για τα σκυλάκια, ναι, ναι, ναι. Μαλτεζάκι, μαλτεζάκι, αλλά. Ναι. Ξέρετε τι ενέργεια καταναλώνει αυτό. Ναι. Δεν το βλέπετε έτσι όλη την ώρα στα δύο πόδια. Ε, να σα πω, είναι. Πόσο, πόσο μηνών είναι. Το ένα είναι στο μήνα του. Α, και είναι αρσενικό. Αρσενικό, ναι. Το κάστρο είναι άλλο αρσενικό. Ο... Δεν ξέρω, στον Ο... κόσμο το σκυλιών γίνονται περίεργα πράγματα και κανεί δεν τα καταδικάζει. Ε, κύριε Μίλτερ, έχετε το τηλέφωνο μα θα μου κάνετε ένα τηλέφωνο όποτε μπορείτε Σαββατοκύριακο να έρθουμε το... Με μεγάλη χαρά. Να τα, να τα δούμε. Με μεγάλη χαρά. Λαφή, μου. Τώρα που τα είπαμε όλα αυτά και εσείς επιμένετε για τηλέφωνο τέλος πάντων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για, πολύ. Γεια. Γεια σας. για Θα περιμένω. Ναι βέβαια. Δεν μπορώ όλο Εγώ θα ήθελα την Παρασκευή, τη φάρσα που είχες κάνει τότε, μετά την κλοπή του πίνακα του πικά από την πινακοθήκη. Είχα κάνει φάρσα για αυτό το πράγμα. Καλέ, ναι. Καλέ, πόσο μεγάλος είμαι, ούτε που τα θυμάμαι. <laughs> Είσαι τεράστιος, αγόρι μου. Είμαι τεράστιος. Γελάσαμε πολύ, ε, γελάσαμε. Ναι. Αχ, ξεκαρτιστήκαμε, είμαι σίγουρος. Είχε Για το ποιο <συμίλωση> ήταν ο κλέφτη. Αχα. Αχα, ψάξε σε παρακαλώ να το βρει. Ήταν ο Δόκτωρ όχι, ε. Όχι, όχι. Δεν λέω μήπω. Ήταν ένα κυριούλη με μάσκαρα. Με μάσκαρα. Ο Γκρέκο μάσκαρα, όχι. Α, εντάξει. Ο Κίμον μάσκαρα. Α, όπα, κατάλαβα. Το θυμηθήκε, όχι. <συμίλωση> Αποστολή. Χθε <συμίλωση> μπέρδεψα τη μάσκαρα με το eyeliner, liner <συμίλωση> Συγγνώμη. Και, και τι αποτέλεσμα Δεν ξέρω. Α, πα, πα. Την αφιέρωση που σου ζήτησα. Που, τι ζήτησα, δεν θυμάμαι. Ε, τη φάρσα στην Εθνική Πινακοθήκη μετά την κλοπή του πίνακα του Πικάσο. Α. Είχες καταγγείλει έναν κύριο που φορούσε eyeliner, όχι μάσκαρα. Είσαι βλάχα, είσαι βλάχα. Τα εγώ. Τέλος πάντων. Επειδή μπερδεύω τη μάσκαρα με το eyeliner. Εγώ ποτέ δεν θα τον μπερδεύω αυτό. Ναι, καλημέρα σας. Μα ακούτε, καλημέρα σα, Υπουργείο Προστασία Πολιτεί. Το γραφείο του κυρίου Αρχηγού. Ναι. Καλημέρα σα. Από το γραφείο του κυρίου Υπουργού με έστειλαν σε εσά. Λέγομαι Ανδρέα Τεπενδρή. Τηλεφωνώ από το γραφείο τη κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, τη Διευθύντρια Εθνική Πινακοθήκη. Ναι. για να σα ενημερώσω για κάτι που εντοπίσαμε από μια άλλη κάμερα ασφαλεία. Και πριν το παραδώσουμε, θέλαμε να ενημερώσουμε πρώτα το Υπουργείο, πριν πάρει έκταση το θέμα. Ναι. Νομίζουμε αναγνωρίσαμε το πρόσωπο του λη Επενδρή. Βλέπουμε έναν άντρα ψαρωμάδι με κοστούμι και δερμάτινα γκάντια να μπαίνει μέσα ναι. και ξεχωρίζει από την κάμερα την απέναντι ότι έχει έντονο βλέμμα. Περιφέρεται στην αίθουσα, κοντοστέκεται μπροστά στον πίνακα και κοιτάζει το γυναικείο κεφάλι του Πικάσο πριν το λιστέψει. Και κοιτάζει τα μάτια, έχει και ο πίνακα έντονο βλέμμα, δεν ξέρω. Πέστε με ένα τηλέφωνο. 2 11 205. Υποψιαζόμαστε από την εικόνα που βλέπουμε απέναντι. Ότι είναι ο ληστή με το ρίμελ, από το έντονο βλέμμα. Ο άγνωστο άντρα μοιάζει με τον γίμονα Κουλούρι. Γι' αυτό πήρα τον κύριο Παπουτσιά αμέσω και με έστειλαν σε εσά βέβαια. Γιατί είπαν ότι είναι επιπηρεσιακό το θέμα, δεν είναι πολιτικό. Και φεύγοντα το έχει πέσει και ένα φυλακτό, δεν το έχουμε σηκώσει για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι ένα εικονισματάκι με τον προστάτη Αγιώτου, τον eyeliner. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Ε, είστε στο. Ε, από γραφείο, είπατε. Τη κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, τη Διευθύντρια Εθνική Πινακοθήκη Μαρίνα. Εμεί δεν έχουμε αγγίξει τίποτα. Όχι, μην αγγίζετε. Μπράκι, ήρθε και η ασφάλεια. Ορίστε. Δεν ήρθε η ασφάλεια. Τώρα. Έφυγαν τα παιδιά κάποια στιγμή, εμεί του φωνάξαμε πάλι και γι' αυτό εγώ πήρα πριν πάρει έκταση γιατί είναι και τα κανάλια έξω και έστειλα την ασφάλεια επίτιδε για να συνοηθούμε μεταξύ ταξί μα μη γίνει τώρα επειδή ο κύριο κουλούρι ήταν υπουργό. Ένα λεπτάκι στα. Θα... Δεν ξέρω, δηλαδή θα επικοινωνήσα να σα πάρω τηλέφωνο. Πώ πριν πω ήταν, δεν ξέρω, γι' δεν Να περιμένετε θα σα πάρουμε τηλέφωνα. Εντάξει, εντάξει. καλά. Si ma, sto ma Ma jak ma, Θέλω και παραγγελία για την Παρασκευή για τα ίδια που ψηφίζουν του ίδιου εκλογέ κόμματα με φρουβρού και αρώματα του Πανούσι. Του τείχου ξέρει ποιο τι έχει γράψει, Ε. Ποιο. Δεν ξέρω. Για πες μου. Ο Ψαριανό. Ο, Ο σύμβολο Ο... του Πικραμένου. Στη Νέα Δημοκρατία μπορείτε, μπορείτε να πείτε. Μα δουλειά έχω εγώ στη Δημοκρατία. Έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Τι <laughs> τρελαθούμε τώρα. Τι δουλειά έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Α, π... Πικραμένη κατάσταση. Πικραμένη Δεν κατάσταση. Νομίζω, με, πια, με πια σα διάβαστο. Mm. Πάντω για τραγούδι ταιριάζει για Του μαλακίδε τα γύρια που ψευδίζουνε του ίδιου. Έλα, αρέσει η αποστολή. Δανοκουνούμαλο εδώ. Έλα, ρε, δανοκουνούμαλε. Κουνούμαλα. Έλα, παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Εκλογέ, κόμματα. Ναι, γράφει λίγο στα αρχιντάκια σου, ε, αλλά δεν πειράζει. Ναι, αλλά είναι ωραία εκεί πέρα, ε. Καλά, δεν περνά. Εδώ πέρα μια χαρά. Στα καλύτερα αρχιντάκια σου έχω γράψει. Αά. Δεν μπορώ να νοτανάσω. Αά. Στα 20 δευτερό a. Ah. Prętono alokanase, ah. kame spacie.